Dos, hit it! Wow! Donkey! donkey She's in superstitions. Black cats Wow! I feel a premonition. That gonna make me fall. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα άλλα που συζητάμε, μνημόνια, χρεοκοπίε, δεν έχουν καμία απολύτω σημασία. Αυτά τα φιλοσοφικά θέματα, ή μάλλον τα ίδια θέματα, αλλά με μια προσέγγιση τέτοιου τύπου, φιλοσοφική, υπαρξιακή. Αυτά έχουν σημασία. Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Παρατούμε στην άκρη τα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώ έχουμε χρεοκοπήσει. Όχι τώρα λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Από το 10, όταν ο Γιώργο πήγε στο Καστελόριζο, σε μια επίση αναζήτηση υπαρξιακή. Ο Γιώργο έχει συνεχώ μια τέτοια αναζήτηση την οποία παρακολουθούμε όλοι και του συμπαραστεκόμαστε, όπως πήγε να πει και ο Σιμίτης κάποτε. Έτσι λοιπόν, τι ακριβώς είναι λάθος, ποιος κάνει λάθος, αν γίνονται λάθη στην ανθρώπινη ζωή. Λάθη δεν κάνουν μόνο οι νεκροί, αυτά τα κλισέ που λένε πάρα πολύ, χωρίς να, θέλουν, χωρίς να λένε τίποτα απολύτως, επαναλαμβάνοντα κοινοτοπίες ε, πάρα πολύ συνηθισμένες. Τέτοιε θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη. Όλε μας υποσχέσει αφορούσαν και πολιτικέ αφορούσαν αυτού που είναι κάτω από τα 700 ευρώ. Αυτό του είπα. Δεν σημαίνει ότι ορίζω τα 700 ευρώ ω πλούσιου. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο ποιον ορίζω εγώ ω πλούσιο. Τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Πώ το παρεμπέδιε. Τέλο πάντων, πώ το παρεμπέδιε. Ποια? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώ το παρεμπέδιε, ήταν ενό δεν ήταν. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Εγώ θεωρώ το ότι ο πιο πλούσιο άνθρωπο αυτό που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να και να σκέφτε na new την nowe gigs αυτό świecym światle. Wow, ακόμα και a new addiction for every day and night. na nowe την Στην δική σα ζωή γίνεται, λάθο. Πάντοτε γίνονται. Έτσι δεν είστε στη ζωή. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μπορείτε να αποδώσετε οποιαδήποτε αστοχία σε λάθος. Δεν υπήρξε αστοχία. Υπήρξε μια διαφορά πολιτικής η διαφορά της πολιτικής, η αστοχία και το λάθος και βεβαίως ποιος είναι πλούσιος αυτός που έχει χρόνο να γράφει ποιήματα να διαβάζει και οι Έλληνε το έχουν ζητήσει αξιοπρέπεια και πολλά άλλα τέτοια. Έχει έναν υπουργό που λέει αυτά Και πα βρε κάφρε των εξαρχείων να του στήσει επεισόδιο απ' έξω, αντί να πα να πιάσει κουβέντα μαζί του, να εκτιμήσει τι θησαυρό έχουμε στα χέρια μα που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε όλοι. Έναν αντιστασιακό που λέει όχι, όπω ο ίδιο λέει, προ του Ευρωπαίου. Και αντί να εκτιμήσει όλο αυτό, πα και του στείνει αυτό το καταδικαστέο έτσι κι αλλιώ σκηνικό. Η κοινωνία μα είναι πολύ πίσω, τα εξάρχεα ακόμη περισσότερο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκτό αν του έλεγε τέτοια. Γιατί λέει, πιάσαν και μια κουβέντα εκεί πάνω στη μηχανή. Αν του έλεγε τέτοια. Σηκώνει η επιστήμη και η ανθρωπότητα τα χέρια σιλά τα εξάρχια δεν ξέρω αν τον μισούνε, τον μισεί όμως, τον μισεί η Ευρώπη και αυτό είναι καθοριστικό για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και παρακολουθούμε ανθρώπινα δράματα, έβλεπα και χτες το βράδυ στη Βουλή, ήταν ο Άδωνης με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η ζωή ήταν από κάτω, όχι πάνω στην έδρα, είχε γίνει βουλευτής απλή, έπεικανα τρία τέταρτα να μιλάνε επί προσωπικού. Εγώ αυτό. Με είπατε έτσι και θέλω να σα πω αυτό ακριβώς. Και από κάποια στιγμή σηκώθηκε και ο ίδιο ο φίλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος, και λέει Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Έπρεπε να φύγουν όλοι, είχε νυχτέωση κιόλας. Αυτά παρακολουθούμε. Ανθρώπινα δράματα, ματαιοδοξίε που τις μαστιγώνει αλήπητα το βάσανο του τεράστιου εγώ. Για ποιο λόγο λέτε ότι σα μισούν στην Ευρώπη, Όμω. Ποιο σα είπε ότι είπα, με, με μισούν στην Ευρώπη, Εσύ, δεν είπα, είπα, όχι, δια, διαβάστε το tweet. Είπα ότι υπάρχει μια έτσι, ανίερη συμμαχία που με μισεί. Δεν αναφέρει για στην Ευρώπη. Σα είναι. Βεβαίω. Εκείνοι στου οποίου λέει όχι και που δεν έχουν αποδεχθεί ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να λέει όχι. Μπράβο! υπάρχει μια, έτσι, ανίερη συμμαχία που με μισεί, δεν αναφέρει για στην Ευρώπη. Wow! Out, Εάν καταλήξω στο να έχω από την άλλη πλευρά μια συμφωνία η οποία με βγάζει από αυτά τα όρια είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά δεν έχω άλλο από κούμπι, ο λαός θα αποφασίσει. Προφανώς όχι με εκλογές, κύριε Χατζηνικολέα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Με δημοψήφισμα. Να το το δημοψήφισμα, όπω ακριβώ το είπε προχτέ τον ε, Ενικό, παίζει ως ιδέα, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί, λέγονται διάφορα, πάντως έχει μπει στο τραπέζι, τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πάνω και κάτω και ακούγεται εντό και εκτό τη χώρα. Τι έλεγε όμω ο Αλέξη Τσίπρας όταν ο Γιώργο ήθελε να κάνει δημοψήφισμα, τον φάγαμε και γι' αυτό το λόγο τον Γιώργο, ε, πριν κανά δύο-τρία χρόνια, πάλι στον Νίκο Χατζη στο τότε Άλτερ. Πτώχευση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 Πρόκειται και μια πολύ επικίνδυνη ζαριά, υπόνοια, όχι εξφράζει. για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τη χώρα. Hey, Πρέπει να αποκαταστήσει όλους τους εργαζόμενους. Ναι, να συμβεί και αυτό, να αποκατασταθούν και οι εργαζόμενοι. Ζαριά ήτανε τότε, τώρα βεβαίως δεν είναι, γιατί τώρα είναι διαφορετικά όλα. Θα σας πω εγώ τη δικαιολογία, μην παίρνετε τηλέφωνο, μην τη γράφετε. Ξέρω ότι η δικαιολογία προηγείται του γεγονότος, οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο ο Γιώργος με τον Αλέξη. Οπότε το λύγουμε εδώ, απλά το ακούσαμε για αρχιακούς λόγους και πάμε στα υπόλοιπα. Ποιος ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους της ΣΕΡΤ, ο βουλευτής του Πασόκ, του ε, μεγάλου και τρανού Πασόκ, ο κύριος Παναγούλης, ο οποίος θύμισε τις παλιές καλές μέρες και ε, ως ε, τέτοια περίπτωση τον εκτιμούμε πάρα πολύ. Η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει όλα τα προγράμματα της κύριε. Πρέπει να αποκαταστήσει όλους τους εργαζόμενους Και ιδιαίτερα να αποκατασταρήσει όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία του. Κυρία Βαγενά, κυρία Βα... ε, λίγο κύριε Λοβέρδο, σα παρακαλώ πολύ. Ο προηγούμενο είναι ο Παναγούλη που είπε αυτό που είπε γιατί είναι έρτε έχει γίνει ένα ψηλό σάλλο. Σιγά τώρα με τόσα και τόσα έχουμε. Ε, έχουμε το Γιάννη τη ζωή και μπαίνουν και άλλοι βουλευτέ στην επετηρίδα. Δεν προλαβαίνουμε να διαχειριστούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτή η κυρία εδώ που συντονίζει πάνω από το Προεδρείο είναι αντιπρόεδρο τη Βουλή, κυρία Χαραλαμπίδου από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεσσαλονίκη βουλευτής η οποία ε, την είδαμε χτες να αγωνίζεται εκεί να τη θασεύσει στη Βαγενά η οποία με μια τσάντα από καταστήματα έβγαλε ένα κασετόφωνο, πάταγε εκεί οι κασέτες, ε, με σηκώθηκε μετά προς τους Πασόκους να τους μαλώσει ωραία πράγματα, αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα στο ελληνικό κοινοβούλιο που πια δεν τα πιάνουν οι κάμερες και δεν τα πιάνουν και ανθρώπινος νους αλλά κανείς δεν ρωτάει και δεν ασχολείται με τον ανθρώπινο νου τελευταία σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Χαραλαμπίδου λοιπόν είναι αυτή που όταν ήταν βουλευτή να πλήτσει την προηγούμενη περίοδο, από το βήμα από κάτω του ομιλητή είχε πει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Κύριε Πανογιωτόπουλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό. Θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Water, party, Κύριε Πανογιωτόπουλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό. Θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Άντεντε, να έρθει αυτό ο σοσιαλισμό, τον περιμένουμε και τον φανταζόμαστε, τον οραματιζόμαστε ο καθένα με το δικό του τρόπο, να έρθει του όπω το λέει η ή και οι υπόλοιποι για να μπορέσουμε κι εμεί να πούμε ότι ζήσαμε στο σοσιαλισμό. Αν και τώρα που το σκέφτομαι έχουμε ζήσει πολλού σοσιαλισμού τα τελευταία 20-30 χρόνια, τόσους που δεν αντέχονται σε μία μόνο Ζωή. Είπαμε για την ΕΡΤ. Ζωή, ζωή, όχι με κεφαλαίο. Είπαμε για την. Ε, μην θεωρηθεί σεξιστική επίθεση. Είπαμε για την ΕΡΤ νωρίτερα, ακούσαμε τι ακριβώ, πέρασε το νομοσχέδιο, πολλά υπόθηκαν, μίλησε και ο Ψαριανό, μίλησε και ο Ζουράρη, μίλησε και η Βούλτεψε, ό,τι καλύτερο δηλαδή, η ζωή ίδια, ο Άδωνη, ό,τι καλύτερο έχει η Ελληνική Βουλή. Στι επιτροπέ, κάποιε μέρε νωρίτερα, όταν πέρναγε το νομοσχέδιο, είχε μιλήσει και ο Σίμο και Δίκο ο υπουργό που είχε κλείσει την ΕΡΤ, υπεύθυνο για το μαύρο. Όλοι εμεί, όλοι δηλαδή, θεωρούμε το μαύρο κάτι πάρα πολύ κακό. Όπω τα ακούσετε τώρα, δεν είναι ακριβώ έτσι. Δεν περιμένω από κανένα εδώ πέρα μέσα. Και ό,τι έκανα, έκανα το καθήκον ενό υπουργού που αποφασίζει η κυβέρνησή του κάτι και δεν έχει μάθει να λυποψυχά. Υπήρχαν πάρα πολλά κακό σκήμενα στην ΕΡΤ. Ελπίζω να μην τα ξαναδούμε μπροστά μα. Ακούστε να σα πω, εδώ πέρα μέσα όλοι κρινόμαστε από του πολίτε. Προσωπικά κρύθηκα και ανέβασε 70% τη ψήφου μου. Μπράβο. Ενώ το κόμμα μου υπέστη μια μεγάλη Και ανέβασε 70% τη ψήφου μου. wow Πρώτη φορά αριστερά. Ναι, έτσι λοιπόν, έκλεισε η ΕΡΤ. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι άξιζε να κλείσει ΕΡΤ. Για να ανεβάσει ο κ. 70%. Τη ψήφου του, ενώ το κόμμα καταποντίστηκε, παρόλα αυτά καμαρώνει. Άρα, γιατί να μην το ξανακάνει, εφόσον πρόκειται να συμβεί αυτό. Και αν είναι να τον έχουμε πάντα στη Βουλή, καλώς να κλείνουν κανάλια, να πέφτει μαύρο όπου χρειαστεί. Στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ή οπουδήποτε. Αλλού, άμα υπάρχει θέληση, βρίσκεις που πρέπει να ρίξεις το μαύρο... Το μνημόνιο είναι αυτό που ξέρουμε όλοι πέντε χρόνια τώρα. Το ζούμε, το βιώνουμε. Δεν υπάρχει Έλληνα που να μην το ξέρει. Το ωραίο είναι ότι δεν υπάρχει αγέννητο Έλληνα που να μην το ξέρει. Πέντε-έξι γενιέ μπροστά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη φύση και τάξης θέμα. Ο Νίκο Φίλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, στην Βουλή την πρώτη μέρα συνεδρίασης για την ΕΡΤ. Όλα αυτά που αναφέρουμε είναι μέρο τη διαπραγμάτευση. Διότι το μνημόνιο είχε μερικά καλά μέσα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα καλά μέσα καλά. Είχε μερικά καλά όμως. Ένα από τα οποία ήταν ότι πρέπει να πληρώσουν λεφτά για τις άδειε και να υπάρξει τάξη στην αναρχία και τη ζούγκλα των μίντια. Το βάζουμε μπροστά να Εκπληρώνουμε μνημονιακή υποχρέωση. Μπράβο. Το λέμε. Μνημονιακή υποχρέωση. Το λέμε, νημονιακή υποχρέωση. Wow! You, wow. Και παρακαλώ βοηθήστε και στους νημονιόφρονες νυμο, που είστε, βοηθήστε να προχωρήσει αυτή η νημονιακή υποχρέωση. <Τι> Θα θέσουμε το ίδιο θέμα που θέσαμε και χθε με πολύ μεγάλη αγωνία. Επειδή ετούτοι εδώ συνεχώ ανακαλύπτουν καλά στο μνημόνιο, μην τυχόν και πάνω στην κατάργηση του μνημονίου χάσουμε αυτά τα καλά, γιατί έρχονται πολύ ορμητικά και με διαθέσει άγριε να σβήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο. Τα θυμόμαστε όλοι και τα ζούμε σιγά σιγά. Μην καταργήσουν το μνημόνιο και χάσουμε το 70% που είναι καλό. Θα είναι μεγάλο λάθο για τον τόπο, για το λαό και κυρίω για του Ευρωπαίου, γιατί για γίνονται πάρα, πάρα... Πολλά, είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές τον Χατζηνικολάου ότι δεν πήραμε χαρτί με υπογραφή. Και έτσι την πατήσαμε στην αρχή, μας παραπλάνησαν, δεν περιμέναμε ότι θα είναι τέτοιοι. Έχεις τον Ντάισεμπλουμ, τον Σόιμπλε, τη Λαγκάρτ, που είναι βέβαια στο δουνού του, αλλά κρατάει, κρατάει και αυτή από Ευρώπη, ε, τη Μέρκελ, όλους αυτούς, τον Τράγγι, πολύ καλούς τύπους, πολύ φιλικούς ασχολούνται με τα δικαιώματα των λαών, με τις αγωνίες των λαών, βλέποντάς τους και ξέροντας τι ακριβώς κάνουν. Έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στις αξίες της μέσα είναι υπεράσπιση λαϊκών συμφερόντων. Αυτό ακριβώς δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό δεν έγινε. Έχει όλους αυτούς και... Ε, τελικά σου τη φέρνουνε, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, γιατί δεν είχαμε πάρει υπογεγραμμένο το χαρτί. Μεγάλο λάθο. Όπω έλεγε εδώ και συνάδελφο Χολίπτη νωρίτερα. Σε πρωτοβάθμιο σωματείο είσαι. Κάνει μια συζήτηση και αν δεν τα πάρει σε χαρτί, δεν βγαίνει από την πόρτα γιατί ξέρει τι ακριβώ θα συμβεί. Εμεί εδώ ήμασταν λάδι στην Ελλάδα, του εμπιστευτήκαμε γιατί είναι τέτοιοι τύποι λόγω φιλολαϊκού προσώπου που του εμπιστεύεσαι. Και έτσι δεν πήραμε το χαρτί μα τη φέραν, έτσι παραπλανηθήκαμε και καταλάβαμε τώρα, τώρα όμω ότι δεν έχουν και μέσα, όπω είπε ο Βαρουφάκη. Η εμπειρία η σας, δηλαδή, είναι, δηλαδή, η εμπειρία δηλαδή, σας ε, επιτρέπει δηλαδή, να γίνεται ένα να παραπλανηθεί. Δηλαδή. Κοιτάξτε, αν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε στο μέλλον, πάντα θα πορευόμαστε διαφορετικά. Κανένα δεν την έχει δει κανένα Θα κάνατε διαφορετικά, δεν θα κάνατε. Δεν θα πέστε πιστό. Επί, Επί τη ουσία τίποτα. τίποτα. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό τη και πολύ άλλο δίκαιο. Ότι εμεί πήγαμε με την αίσθηση ότι μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Ότι όταν σφίγουμε το χέρι και λέμε ότι αυτό σημαίνει το Α και όχι το Β, σημαίνει το Α και όχι το Β. Την άλλη μεριά όμω, δυστυχώ, δεν επεδείχθη η ίδια προσήλωση στην Πέσα. Δεν μπέσαμε σε μπεσαλίδε. Αυτό είναι το πρόβλημα τη χώρα. Πρέπει να το δούμε όλοι μαζί ω λαός Θα το δούμε με κάποια συλλογική έτσι διαδικασία, δημοψήφισμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μα έτυχαν οι μη μπεσαλίδε. Θα μπορούσε να είναι ένα έτοιμα να έχουμε μπεσαλίδε διαπραγματευτές Γιατί δεν το θέτουμε και εμεί. Αυτοί θέτουν θέματα για το βαρουφάκι. Να βγούμε και εμεί από τα πολύ αριστερά όμω. Και να πούμε θέλουμε μπεσαλίδε για να υπογράψουμε επιτέλου μια σωστή συμφωνία. Γιατί η συμφωνία που θα υπογραφεί με μη μπεσαλίδε μάλλον δεν θα είναι και καλή. Συμφωνία, εδώ είναι ελληνοφρένεια, με την ατυχία τη χώρα να μην έχει μπεσαλίδε διαπραγματευτές Και ενώ είχαμε νομίσει σε όλη την προεκλογική περίοδο, και ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίω, ότι είναι μπεσαλίδε. Και ενώ η εικόνα που δίνουν είναι αυτή ακριβώ, ότι έχει να κάνει με ντόμπρου ανθρώπου απέναντί σου, καλοπροαίρετου και κυρίω μπεσαλίδε. Την πατήσαμε για άλλη μια φορά επειδή εμεί είμαστε καλοί και δεν πάει ο νου μα στο κακό και εμπιστευόμαστε του τελικά. Αυτή την κομμωδία, αυτή η κομμωδία είναι η περιπέτεια ενό λαού. Τώρα, εδώ με πρώτη φορά αριστερά, με ένα 50% να υπερασπίζει και όλα αυτά που συμβαίνουν, σύμφωνα πάντα με τι δημοσκοπήσει. Οπότε το πρόβλημα είναι αλλού. Η Μπέσα δεν είναι θέμα Ευρωπαίων, είναι μάλλον Ελλήνων, αλλά δεν είναι επίση 2,11, 208, 200, χωρί να ξέρω πια τι είναι τη παρούση. Το τηλέφωνο επικοινωνία εκεί απαντά ο Αποστόλη. Ο οποίο θέλει να στείλει SMS, γραφειριέλ και νότου, μηνυμάται αποστολή στο 54%. Και ο θέλει να στείλει μήνυμα, έχουμε και τέτοια διεύθυνση, στούντιοπαπακυρίαλεφεμ.τζιαρομάριοςκαγης ρυθμίζει τον ήχο και μια μικρή υπενθύμιση ότι, πώς το έλεγε ο Πάγκαλος παλιά, το μνημόνιο είναι ευλογία για τον τόπο. Ε, όχι ακριβώς και έτσι, αλλά περίπου έτσι. Εκπληρώνουμε μνημονιακή υποχρέωση. Μπράβο! Το λέμε, μνημονιακή υποχρέωση. Come on. Το μνημόνιο είχε μερικά καλά μέσα πράγματα. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε, Περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δευσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Παρά το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε μέσα από μια έντονη κριτική και στο μνημόνιο και σε όσα όλα επιβλήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. <χω> Ορισμένε πτυχέ είχε πει ο Βαρουφάκη και παρεξηγήθηκε τότε. Δεν διαφωνούμε. <χω> Όμως δυστυχώς δεν επεδείχθη η ίδια προσήλωση στην πέσα. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμεραν, άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει Άτιμη κοινωνία ΩΑΟΥ! Wow, πρώτη φορά αριστερά she mo fi She will wear you, while mo si Bravo. Yeah. you say? Wow.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 θα το καταργήσουν και θα χάσουμε και τα καλά με αυτή την αγωνία θα πάμε ε, η μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας έχει βγάλει ότι είπε τάχα μου ο Πρωθυπουργό, αν είναι δυνατόν προχτές του Χατζη Νικολάου ότι ο έμφυα αυτό το τερατούργημα ο άδικος φόρος θα ισχύσει και για το 15 και πάει για το 16 αν είναι δυνατόν να έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το πράγμα Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματο του έμφια. Ο έμφυα φίλε και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο έμφυα λοιπόν, κάθε ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε. Η κατάργηση του έμφυα και, συνεπώς, και το, και το θέμα του χρονιά, συνεπώς και του αφορολόγη <σχυ> του, έχει να κάνει <σχυ> με την πορεία της οικονομίας αλλιώς θα πάει να κάνει το 16. με τις δυνατότητες που θα έχουμε με τις δυνατότητες που θα έχουμε να μπορέσουμε αλλιώς να τα απογραφήσουμε αλλιώς θα πάει για το 16 Μάξι. Το 16 Μάη Μίνα που λέει και ο σταμάτη Κόκοντα με ένα Μάξι η Μαρίνα κτλ ήταν από τη Θεσσαλονίκη που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει όλοι εκείνη την περίφημη συνεδρίαση συνε, συνέντευξη και ομιλία την πρόσφατη Θεσσαλονίκη όπου και το πρόγραμμα της Πόλεις για όλο τον ελληνικό λαό. Γεια σα, Αποστόλη, φίλε μου. Γεια μου και εμένα. Μάγκα και καραμπουζουγλή. Όλα, τσαντρική σχολή και εσύ. Όχι τη γυναικεία. Δεν βαριέσαι, Τεθλασμένος. Τεθλασμένος. Θα σε φτιάξω, θα σε φτιάξω στον ίδιο δρόμο. Τι θα κάνω, φυσάει ο αέρα και σηκώνει το μήνυμα. Τη σχολή σου τη φιδί σου, την κάνω ίσια. Είσαμονήσα. Παπα. Λοιπόν αποστώληξε στη κατάλαβα με τη χρήση συνέδρια του Πρωθυπουργού, Όχι. Ότι αυτή η αρισημα είναι όλη εξογίνη. <συμή> λοιπόν, αυτό ο καναδό είχε δίκιο Υπουργό Αμίνη που έλεγε ότι υπάρχουν 80 φιλέ εξοργείνων. Γι' αυτό ο άλλο τη και έλεγε ότι η τρόει είναι η λύτρωση, το ξαδό <συμή> η λύτρωση με πιανεί. Σε πιάνω, σε πιάνω. Συνείων. Εκεί να του έπρεπε σε καλά και το ψεκαστικό αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλο πάντων. <συμή> Ναι. Είσαι μεγάλος επαναστάτης. Εγώ. Σίγκα. Μεγάλο μεγάλος επαναστάτης. Αν είμαι εγώ επαναστάτης παιδί μου ο Τσίπρας τι είναι. Α, όχι ξεχάστηκα. Είσαι... Ο Τσίπρας είπε ότι δεν είναι εμονικός αριστερός, είναι άνθρωπος σε μια θέση ευθύνης. Ξέχασα. Είσαι... Με για είσαι... είσαι μεγάλος κω***ι κο... Λ... Αυτό είναι. Και τα δύο μαζί πάνε. Είσαι μεγάλος κο... Αυτό. Το για κακό, μα πω. Το λες Μην ξεχνάτε, φίλο. Ιρεμαμα, ήρεμα. Μην πεινικοποιεί με τα πάντα, είναι καλέσει που του επίδε. Δεν έχει να κάνει ή του κοκπουέ να βρείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Το λεξάκι είσαι καλέ. Πολύ καλά τα πήγε, ήθελα να δώσω τα συχαρτήρια μου. Επικοινωνιακό επικοινωνιακότατο. Να λέει και τίποτα. Τελικά θα πάμε σε κλογέ. Θα κάνουμε δημοψήφισμα γιατί δεν κατάλαβα χριστό. Όλα Και περνά στην γραμμή σόγο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τα πάνω του ψήφισε ναι Ουκουέ. και τι έπαθες ευθυνικά απάσο που κάνει νούμερα σωστό καλά κάνει <συλίξε> Δεν θα σου πω για τη συνέντευξη χθε του Τσίπρα τι είπε. Αλλά. Εντάξει. Μόνο ε, τι να πω τώρα, δηλαδή να σχολιάσω. Ό,τι θέλει, λέει. Δημοκρατία έχουμε. Το θέμα είναι ότι λέει. Για ποιο λόγο. Άκου τώρα. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθο, μην τον αδικήσω τον άνθρωπο. Και μάλιστα θα προσπαθήσω να είμαι και κόσμιο, δηλαδή. Για να μην, ε, γιατί χθε το βράδυ έβριζα που το άκουσα. 50 χρονών λέει άνεργο. Και ποια ήταν η ερώτησή του, Πότε θα αποκτήσει η χώρα μα αξιοπιστία. Τι θα κάνει κυβέρνηση για να αποκτήσει η χώρα αξιοπιστία. Έχει δαγκώ την καραμέλα αυτό που την έχει καταπει. Πώ δεν ρώτησε και την αξιοπρέπεια. Ότι εγώ είμαι άνεργο, αλλά άμα είχα αξιοπρέπεια με μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Να, για, να γιατί τα λέει λοιπόν ο Τσίπρα. Να γιατί λέμε η σοσιαλδημοκρατία συντηρεί το σύστημα το πόντι και το αναπαράγει. Να παιδί μου, βλέποντα και μόνο αυτού. Βλέποντα τι ρωτάνε μια στιγμή στη ζωή του, θα είχαν αυτή την ευκαιρία να ρωτήσουν κάτι έναν ναι. πρωθυπουργό τη χώρα. Και ρωτήσανε αυτά. Μακάρι να βλέπε την εκπομπή η Μέρκελ και λίγα μα κάνουνε. Yeah. Ξέρετε, αρχίσαμε τώρα τα εκπομπάτικα και τα σόου. Και τι ωραία που τα λέμε και τι ωραία που τα λέτε. Έχει αρχίσει και μπαίνει το κλίμα και ο Τσίπα. Θα το δούμε σε ένα πρωινάτικο την επόμενη φορά, περάσουμε ωραία. Εδώ στον δρόμο που άνοιξε ο Βαρουφάκη, εγώ θα το έλεγα. Ε, Α, αν ναι. σήκωνε και το γιακά και έβλεπα και κόκκινη γραμμή από κάτω, θα έλεγα τι επιρροή είναι αυτή. Δεν έκανα λάθο. Αν πού, με πεννοή του, ξύπνα προβληματιζόμουν, mm. ωραία είναι. Ωραία εκπομπήκα. Ωραία. Να το ξανακαλέσουμε. Να το ξανακαλέσουμε. Δεν λέω, δεν λέω. Αν και αυτέ του αμαράτη απολάμβανα καλύτερα τι εκπομ Να τώρα δηλαδή. αυτό με το Τζίπρα δεν ξέρω. Δηλαδή και εγώ θα τον προτιμούσα να είναι μια εκπομπή μόνο του. Ημί Λουκλέα, αρχο Μαρίνα και ο κοντό. Ο ίδιο σε ένα πρόσωπο όλα τα συμπληρώνεις εσύ. Τι προσωπικότητα είναι αυτή, Τριπολίτη. Από που κατάει από την μνημόνια. Τρίπολη. Φέρτε μου μνημόνια να τα σκίσω. Κι εσύ, σιγά καλά, μη σκίξει μνημόνιο. Έχουμε αλλάξει και τι ατάκε τώρα. Το καλσόν πάει. Ό,τι σκίσαμε, σκίσαμε από το Τώρα τα μνημόνια. Σιγά μη κανένα μνημόνιο. Έναν ε, πρωθυπουργό τη Ακοπή δεν μπορούμε να έχουμε. Σα... Έχουμε τώρα τον Τζίπρα. Το είπε και ο κύριο του κοινό του Χατζηνικολάου ότι χαίρομαι πολύ, Χερόπουλο, που επιτέλου γίνεται πρωθυπουργό ένα που δεν ξέρω το όνομά του. Από παιδί. Σιγά καλά πήγα να του πω. Ήθελα να είμαι εκεί να του πω. Θέμα είναι ότι έχουμε βαρεθεί να πέφτουμε από καραγκιόζη σε καραγκιόζη και από μαλάκα. σε μαρτέ. Πώ θα πάει αυτό. Τι έμαστον δηλαδή. Θα μα βγάλει κάτι καλό πιστεύω. Ναι. Όχι. <Ρυκλή> Θεωρώ ότι ένα έντιμο συμβασμό κατά τον τρόπο που αθώα, αγνά, σωστά, αριστερά τον εννοεί ο μας δεν είναι επιτεύξιμος. Γιατί μέχρι τώρα οι δανειστέ έχουν αφήσει εδώ και δύο μήνες το μέλι χαρδούβελι <laughs> στη σκληρότερη του εκδοχή και λένε αν σας αρέσει. Υπό αυτή την έννοια δεν έχουμε διαπραγματευτές απέναντί μας. Έχουμε εκβιαστές, βάλτε το σε εισαγωγικά. Με μπέσα ή χωρί μπέσα. Είναι αμοντάριστο ο Αλέξη Μητρόπουλο και ένα μήνυμα Κροατή, ο Γιώργος Σατωμενίδη. Γεια σα, Θύμιο. Σα ακούω πολλά χρόνια, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Χθε η μάνα μου, ενοικιαζόμενη καθαρίστρια, απολύθηκε χωρί καμία προειδοποίηση, παίρνοντα μετά από περίπου εννέα χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία για αποζημίωση κάτι παραπάνω από χίλια ευρώ. Περαστικά μα, να μου το άλλο το λαμόγιο. Εννοεί τον Αποστόλη. Πρώσ'. Θέλω να πω το εξή: Όταν βλέπω το λαφαζάνη στην τηλεόραση και βλέπω τον στρατούρι και βλέπω και εκείνον τον πατσόκυλα με το μουστάκι, τρελαίνομαι. Με ράγκου, να, να φύγω να ξεκολλήσω το, τα μάτια μου από την τηλεόραση. Α, γιατί? Είναι φανταστική, ειδικά αυτό ο πατσόκυλα με το μουστάκι. Πατσόκυλα, πιο λε, είναι το λεωτσάκο. Όχι, ο άλλο αυτό με το μουστάκι, δεν ξέρω πώ τον λένε. Τον παλάφα. Ε, όχι, όχι, όχι, όχι. που βγαίνει συνέχεια. Ο Βρούτσι. Μάλλον αυτό δεν ξέρω. Το πρόβλημα δηλαδή, είναι <laughs> ότι ο Βρούτσι έχει κοιλιά. Όχι. Και δεν έχει χαρακτηριστικό του δηλαδή. Καλύτερα να πει <laughs> ότι, ότι μοιάζει με το ανθρωπάκι στη Μονόπολη παρά ότι έχει κοιλιά. <laughs> Ή με το φαρμακοποιό στο <laughs> ρετυρέ. <laughs> να πει αυτό, <laughs> να πει. Αυτό <laughs> ο υπουργό που μοιάζει με το φαρμακοποιό στο ρετυρέ. Το <laughs> βλέπω και κάνω και να κάνω με το. Είσαι και εσύ πολύ ευαίσθητη. Να τρώ το πρωί. Δεν έχω άλλο αποκούμπη. Πολύ θα αποφασίσει. Γεια σου από κούμπι. Από κούμπι πιανού. Του Τσίπρα. Εγώ μορμαί από κούμπι του Τσίπρα. Να είσαι από κούμπι του Τσίτρα. Το θα γίνω εγώ από όλο, κούμπι. Το είπε για όλο το λαό. Εγώ δεν είμαι λάω. Γιατί αυτό που εννοήλα όσο τσίπρα συνήθω είναι τράπεζε και κάρτη ξένει αξιωματούχη. Δεν μου λε με Ιάννε. γλυκάνισο; Όχι, μνημόνιο με Ιάνες. αξιοπρέπεια ή Ιάννεσ. Με αξιοπρέπεια. Στο παλιωμοδίτικο του σαμαρά αυτά τα ξενέρωτα που χρειαζόταν να τα μεταφράσουμε για να Τώρα το γράφουμε κατευθείαν στα ελληνικά. Κατά και, και γλυκάνει, σχέστηκα. Απλά αν έχει Λικέρα. Δεν το ήξερα, λοιπόν. Ε, δεν ξέρει. Ε, δεν ξέρετε, δε... μιλάτε κιόλα. Τέλο πάντων, λέγε. Δεν μιλούσε και ο Σαμαράκη πριν από το 12 για σκληρή διαπραγμάτευση. Όπου να θα μιλήσει και η WiFi και για success stories, είπε. Τι φοβάσαι. Α, ναι, το είχαμε πει κι αυτό. Το success το story το είπε. Έγινε 20 Φλεβάρι. Το είπε με άλλα λόγια. Έγινε όμω. Είπε για ενωμένη Ευρώπη. Είπε για πρωτογενέ πλεόνασμα. Για ένφυα. Δεν είναι ενωμένη η Ευρώπη. Κοίτα το χάρτη. Ναι. Είναι Η μία χώρα είναι δίπλα από την άλλη. Άρα ενωμένη. Η διαρεμένη πώ είναι. Η μία χώρα παραδίπλα την άλλη. Μακριά κάτι. Δεν μου κάνει το χατήριο ο κερατάς, να πει και η Ευρώπη των λαών. Δεν μου κάνει το χατήριο. Δεν το έπρεπε, δεν το έπρεπε. Τι μου λέει εδώ ένα φίλο, λέει προφανώ είχε πάρει ένα Έλληνα Αυστραλό, λέει και σου λέγε για του μετανάστε από την Ελλάδα κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Ναι, ναι. Όχι, ρε φίλε, πλάκα μου. <laughs> πήρε μετανάστη Έλληνα από την Αυστραλία και σου έπρεπε να φύγουν οι από την Ελλάδα. Αυτό ακριβώ. Μα κατέχει πέξει ο κόσμο, έτσι. Αυτοί Λύσε... είσαστε. Λύση μου και μια άλλη απορία, ρε φίλε. Βλέπω πολύ το γκούλι και την τορούλα εκεί πέρα. πολύ εξάπτονται τον τελευταίο καιρό. Γιατί τι συμβαίνει. Η ζωή, ζωή του έχει ταράξει τα νεύρα του, τα έχει κάνει κλωστέ. Ήμουν σίγουρο από Το λέει, ήμουν σίγουρος. Εγώ δεν ήμουν σίγουρο. Μόνο γι' αυτό παίρνω πίσω ό,τι έχω πει για τη ζωή. Βλέπω τον κούλι παιδί μου να γουρλώνει και εκείνε τι ματάρε όταν θυμώνει. Και δηλαδή λε τι είναι, ρίχτε το ένα κόκκαλο ρε παιδιά, να ησυχάσει να, να το παιδί. Mm. Αν πει για εκείνη δε την τώρα που βγαίγε και είπε να παρετηθεί ο Βαρουφάκη για να, δισκο... να ευκολύνει το τύπρα, εντάξει. Δίνει τώρα οδηγίε η τώρα στο τι θα κάνει η πρώτη φορά αριστερά. Άκου τώρα και έχει και τον Αυστραλόν σου λέει να φύγουν οι μετανάστε από την Ελλάδα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο Τι να πει παιδί μου, η τουρίστε σε Που ότι δεν έρχονται για να δουν τη χώρα το καλοκαίρι. Έρχονται είναι να δουν εμά. Μα αντιμετωπίζουν ναι. σαν παράσταση, σαν θέατρο. Είμαστε, ρε, αυτό ακριβώ. Χεστήκανε να δουν τα νησιά. Του καραγκιόζητε μπο... που ζουν πάνω θέλουν να δουν. Μπορούμε Φω... να βγάλουμε και λεφτά, φίλε, από αυτό, φαντάσου. Μα δεν βγάζουμε αυτή την καρκία μα. Δεν το δεχόμαστε. Παλιά δεχτήκαμε τόσα χρόνια να είμαστε τα καρσόνια τη Ευρώπη. Δεν μπορούμε τώρα να δεχτούμε ότι είμαστε οι τη Ευρώπη. Πώ είναι το du Soleil, φαντάσου du Νουδού mm. Φαντάσου Βορύδη, Γεωργιάδη, Μηταράκη και λοιπού συγγενείς Με αρχικλόουν τον Σαμαρά, Να πηγαίνουν τώρα από πόλη σε πόλη, μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις Και να δίνουν μαθήματα πως θα μείνουμε στην Ενωμένη Ευρώπη <ΣΣ> Έλα ρε, πώ το πει η κυρία με τα 3 εκατομμύρια ρε Με σακάκι σκακί, έτσι τότε Ωραία, μισό λεπτό Αυτά δηλαδή υπάρχουνε Πώ δεν υπάρχουν παιδί μου, το είπε με άλλα λόγια λεφτά υπάρχουνε Εγώ σου λέω ότι ο Τσίπρα είναι πουλημένο, είναι εγκάτο Είναι γιατί άμα δεν ήταν, θα έπρεπε τα λεφτά από την κυρία θα σου ζόμασταν όλοι λε, Και καθόντουσαν και την κοροϊδεύανε Έχει ε, ε, ε, η κυρία ε, ε, τη λύση, λε και είχαμε πολυτέλεια α πούμε να μην την πιστέψουμε Τέλο πάντων, λοιπόν κάτι άλλο θέλω να πω Παρασκευή που είναι πρωτομαγιά εργατική, εγώ που να πάω Να πάω στην παραλία να παίξω ρακέτε ή στο στράτο Να να στο blog του Ήριζα να πα. Το blog και μόνο του Ήριζα να πα. Κιvernάμε. Τελειώνουμε με το λαό, ο οποίο μα πάει στο μαγκαζί. Γεια σας Ναι. Ωραία. Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Διολιστένετε, ρε γάδο γα... κεράδε. Διολιστένουμε. Διολιστένουμε. Είναι αλήθεια. Κοίτα το στραβό το δρόμο. Για πε. Ναι, δώσε, δώσε. Εσύ. Άκουρε, παλικάρι. Έχει υπόψη σου σε ποιο κοινό απευθύνεται πάλι μα χάριν ο Τσίπρα. Στου Χαχόλου. Στο ίδιο κοινό που απευθύνεστε και εσύ, ρε παλικάρι. Θα <laughs> παρακαλέσω για τον επόμενο μήνα να μην αναφέρουμε τη λέξη κοινό. Κοινό. Ναι, να μην αναφέρουμε καθόλου τη λέξη <laughs> γιατί με το που λέω κοινό, ακούω κοινό, μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό αυτούς που ρωτάγανε του Χατζη Νικολάου <Και>, και δεν θέλω να το θυμάμαι αν σκέφτομαι ότι αυτό είναι το κοινό δεν θέλω όταν λέω κοινό εννοώ την ελληνική κοινωνία εκεί που απευθύνεται λοιπόν αυτό αυτού. λέω και εγώ και δίποτε απευθύνεστε κι εσείς εσείς κάνετε σάτυρα και κάνετε γαργάρα τον κόσμο δεν τον βάζετε όπως πρέπει στη θέση του πες μας ότι τον γλύφουμε κιόλας τον κόσμο Ευχαριστώ, πες το μόνο Όχι. <σίλωση> αλλά έχει μετριάσει τον τρόπο που κάνει άντρα σύμφωνα με το κοινό που έχει διότι είμαι σίγουρο ότι αν ήθελε να πει πραγματικά αυτά που ήθελε να πει, τότε θα σε άκουγα μόνο εγώ και δύο τρει άλλοι. Αυτό ενώ φίλε μου. Άρα λοιπόν, βγείτε μπροστά. Ο ο στους... Καλά δεν είναι έτοιμη, <σίλωση> παιδί μου. Μισή κουβέντα για τσίπρα Στο τσί, έχει πλακό ο μηχανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν μα χρειάζεται. Εμεί κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Φύγει αυτά τα κολόπερα επάσφαση περίπτωση. <σίλωση> Από εκεί <σίλωση> και σε να που θα μα χρειάζονται. Εμεί είμαστε αυτό το 3% και βάζει αυτό μέσα που περιφερόμαστε μέχρι κάποτε να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά θα, θα πρέπει επιτέλους ειδικά εσείς μέσα από τη σάντυρα που κάνετε να μην χαϊδεύετε και το ποσοστό που έχετε και σας ακούει ρίχτε Αν κατάλαβα καλά, το τραγούδι ήταν άστα τα μαλάκια σου. Άστα, ναι. Τη μέρα που εκτελέσαν τον Πιλογιάννη και του άλλου, διακόψανε αυτό το τραγούδι για να ακοινώσουν την εκτέλεση. Ένα. Δεύτερον, αυτή την παπάρα με τα τρία τρεις, την άκουσα μια μέρα στο ειρηνοδικαίο του ηλίου και το ανέφερε ένα τύπο που ήταν Ανέλ. Τώρα μεταξύ μα, κάτι τέτοια εσεί δεν τα λέτε του ΕΠΑΜ. Είσαι μαρ, καδρέ. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν έχει ακούσει, ακούσει τέτοιε παπάρε από εμά. Καλά, δεν έχω παρακολουθήσει κιόλου τι παπάρε σα, αλλά μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, Το Παπάρες είναι σε εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ναι, ναι, είμαστε... τρία, τρία, εισαγωγικά. Αν, αν μας παρακολουθήσεις, θα δεις ότι είναι σε άλλο επίπεδο. Θα το βάλω σε προτεραιότητε. Για πες μου. Σε περίπτωση δικοψηφίσματος, το κόμμα τι θα στηρίξει. Τίποτα, μην πατέ, όπως στι δεύτερες ε, τις, ε, εκλογές δημοτικές. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εννοείς. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μα συμπεί, τι θα στηρίξει. Ε, το κόμμα το δικ... Δεν έχω ακόμα δικό μου. Πού συμπαθεί έλεγ, πατώντα, εμφά περιπτώσει. Περίμενε, παιδί μου, εγώ αυτή την περίοδο έχω συμπάθεια στο Πασόκου που καταποντίζεται. Λέχι. Είχα ψηφίσει το Πασόκ, δεν ξέρω. Λέχι. Εγώ Λέχι. με του Σδίνα μου φίλε με τα μικρά κόμματα. Για το κουέλέ, τι λέει να ψηφίσει δημοσίω. Το κουκέ είναι μεγάλο κόμμα, δεν είναι μικρό. Εγώ με το Πασόκου με την Νέοτε ω νούπο, χτηρίζω τα μικρά κόμματα. Να έχουν μια ευκαιρία κι αυτή. Για το μεγάλο κουβέρα θα μου πει τώρα τι θα πιστεύει. Εγώ θα μιλήσω για το μεγάλο κουκέλι είμαι άξιο εγώ να μιλήσω για το μεγάλο κουκένα ακόμα ότι είχε ιστορία, όχι έκανα. Λοιπόν, ανακάλυψα γιατί διώξανε το βαρουφάκι. Γιατί? Διώξω ο πεθερός του ρεσι Μόλις έκανε αυτό. Επειδή δεν του έκανε τη διαγραφή ε... του χρέου, ότι την Ναι, με αυτό αυτό την είχε σώσει. Επειδή δεν τη μετά. Και φαίνεται ότι έχει από, από και φαίνεται το γαμπρό από την πυραϊκή, Είχα, όλα αυτά. Ναι, βέβαια, τι οικογενειακή βία είναι αυτή. Ρε. Για λίγα ε... γίναν όλα. Αυτό το κομμάτι που μόλι Υπάρχει ένα μαύρο αδερφό, είναι τα στοίχη που άκουσε ο χοντρό, ο ξυνισμένο, ο αειδιαστικό, ο εμετό. Και φτιάχτηκε και λέει Άκουσα ένα αντάρτικο κομμάτι και φοβήθηκα. Ποιο χοντρό? Υπάρχει αειδιαστικό, ο απάγκαλο. Δεν είχε πει ότι Άκουσα ένα κομμάτι αντάρτικο. Α, ναι. Αυτό δεν το κομμάτι, υπάρχει εδώ και πέντε δύο εκατομμύρια χρόνια. Τώρα το θυμίζει. Τόσα κομμάτια πάνω τόσα χρόνια, παιδί πρέπει να ξέρουμε όλη τη διστογραφία του βουνού. Είναι Ο Χοντρός, ή το σημείο που είναι ο του είναι με λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη ΕΕ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δε, δε, δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεκνείο και από το Πανεπιστήμιο Μηγαλμένη. Τραγουδάκαν όλοι μαζί με τις φεγμένες της βροθειάς. Αίματα ποτάμια βουερά, κόκαλα ρόκυρα βουνά, του γράμου και του βίτσι τα χαλάσματα, ε, ήρωες μες τα φαντάσματα, κάτι τέτοιο. Είναι ένα τραγούδι φρικόδε και βρικολιαστικό του εφηλιού πολέμου. Είναι ένα τραγούδι «Φρικώδες» κάστρα του Ολύπου και του φαντάσματα Είναι ένα τραγούδι «Φρικώδες» κάστρα του ΐπου και του και του Εφηλίου Πολέμου.